Χριστό το Θεό παρασφόμεθα. Συν Κύριε Ο της ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών Κι εσύ την δόξα Το Πατρί το Υιό και το Αγίο Πνεύμα Τι είναι και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, της φύσεως βιαστείς The art is Η ψύστη, η πρέπει στο Θεό, εν αυτόν αυτών πάντη οι άγγελοι αυτού, εν αυτόν αυτών πάντα οι αυτού, σί πρέπει ίνο στο Θεό, εν αυτόν αυτών ηλιο και η σελήνη, εν αυτόν πάντα τα άστρα και το φω, εν αυτόν η οι ουρανοί των ουρανών και το είδορ, το υπεράνω των ουρανών, εν εσάτωσαν το όνομα κυρίου. Ότι αυτό είπε και γεννήθησαν, αυτό ενετήλατο και εκτίστησαν, έστησαν αυτά ει τον αιώνα και ει αιώνα του αιώνο. Πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Ένείτε τον Κύριο νεκ της γης, δράκοντες και πάσε άβυση, πήρ χιών κρίστολος, πνεύμα κατε τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρια και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη, τα θύρια και πάντα τα κτίνια, πετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαϊάρχοντες και πάντες κριτέ γης. Ναι, ανίσκη και παρθένη, φρεσβύτερη μετανεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κύριο, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση σε αυτό και ουρανού και υψόσει κέρας λαού αυτού, ύμνο πάση της οσύη αυτού, της Ι Ι Ισραήλ λαού εγγύζονται αυτόν. <κυρίζει> Άσεται το Κύριο άσμα κενών, η ένεση σε αυτόν εκκλησία οσύων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοπή αντί αυτών, και οι Ισιόνα γαλιάστοσαν επί το αυτών. Εν το όνομα αυτού εν χωρώ εν τυμπάνου και ψαλτηρίο σαν αυτό, Ότι ευδοκίοι Κύριος εν το λαό αυτού, και οι ψώσοι πραείς εν σωτηρία, καυχίσονται όσοι εν και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών, ει ψώσεις του Θεού εν το και αυτών, και ρομφα εδίστομοι τη τεσχυρσίν αυτών, το οποίο εκ δίκυσιν εν της έθνες, εν του δίσε τους βασιλείς αυτον εν πέδες και τους ενδόξους αυτών αυτον εν χειροπέδες σιδηρές. Του ποιησε αυτής κρίμα έγκραπτον δόξα αυτοί έστε πάση της ουσία αυτού, ενίτε τον Θεόν της Αγίας αυτού, ενίτε αυτόν εστερώματι της δυνάμεως αυτού. ενίτε αυτόν επί της αυτού, ενίτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλουσύνη αυτού, Ένι τα αυτόν είναι ηχοσάλπινγκο, ένι τα αυτόν είναι ψαλτηρίο και κοιθάρα. Ένι τα αυτόν είναι τυπάνο και χορό, ένι τα αυτόν είναι χορδέ και οργάνω. Ένι τα αυτόν είναι κυβάλυ ευήχη, ένι τα αυτόν είναι κυβάλυ αλλαλαγμού. Πάσα πνοή ενέσάντων κύριων, δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυ και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Σι δόξα πρέπει κύριο Θεό Σιμών και εσύ την δόξα αναπέμπωμεν, το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύματι. Νιν και Αήκη στου αιώνε των αιώνων Αμήν. Δόξεν υψή τη Θεό και πηγή ειρήνη έναν ανθρώπι σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, σε. Ευχαριστούμεν τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφη που ουράνιε θε επάτρεπαν το Κύριε Ιέμονο, γενέση σου χριστέ και άγιον πνεύμα. Κύριε Ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του πατρό. Ο αμαρτία του κόσμου. Ελέησον σου ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησεν ημών ο καθήμενος δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς, ότι Σύμωνος Άγιος, Σύμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καδεκάστην ημέραν ευλογήσωσαι, και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγε γεννήτηση μείνεν γενναιά και γενναιά εγώ είπα, Κύριε, έλεησόν με, ίασε την ψυχή μου, ότι η σοι. Κύριε, προσεκατέφυγον, δίδαξόν με το πίντου θέλημά σου, τη σοι ο Θεός μου, ότι παρά ζωή, σαν το φωτί σου, αξόμεθα φως. Παράκεινον το έλεός σου, ότι σοινός πους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν ημέρα μέρα αν αμαρτή τους φυλαθείνε ημάς. Ευλογητώ, σοι, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και εδοξασμένων το όνομά Σου εις Γένη το Γέννητο Κύριε το έλεό Σου εφημάς καθάπερη ελπίσαμεν επί Σε. Κύριε διδαξόν με τα δικαιωματά Σου. Ευλογητώσαι δέσποτα συναίτησόν με τα δικαιωματά Σου. Ευλογητώσαι άγιοι φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεό Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρίδεις, Συπρεπεί πρέπει ένωση, πρέπει η ύμνοση, πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αείχη στου αιώνε των αιώνων. Αμήν. Τον στην τον συνάγαγε, Κύριε, και την χέρνη σώθη σαν μου καρδιά, καθαρίσω, ως το πέτρο διδούς Ω το τελειώδη στενά, μου και ω την πορνεία, πήραμε εδώ και την κόνη, τραγουδόση. Ο Θεός ο Θεό, ο Δεό, μόνο έφυγα, μου και φυλάμπροκ. Και έτσι το Ιλαμπροκ δεν εκπλήσει με το πρωί του Ελέου, κυρίε και κύριοι, και εφράστηκε. Κων και τουου ρνων τον φόω να μουρσαντόη θη και και Το κύριο και ψάχνει το όνομα τη σου ύψιστε. Το αναγγέλει το πρωί του έλαιο σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα. Άγιο ο Θεό, Άγιο Ισχυρό, Άγιο ο Θάνατο Ελίσσον ημά, Άγιο ο Θεό, Άγιο Ισχυρό, Άγιο ο Θάνατο Ελίσσον ημά, Άγιο ο Θεό, Άγιο Ισχυρό, Άγιο ο Θάνατο Ελίσσον ημά. Δόξα πατρίκαι, Ιώ και Αγίο πνεύματη, και νύχια οίκη στου αιώνα στο αιώνων να μην. Παναγία τριά ελέισον κατρίε ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τα σανομία σημεί, Άγια επίσκεψη και ύεστα ασθενεία σημεί, Άγια επίσκεψη εν του ονοματό σου, Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, Δόξα Πατρίκια, Ιόκια, και Πνεύματη, ιό Κενή και Αήκη στου αιώνα των αιώνων Αμύν. Πάτε ρημώνεν τη ουρανή, Αγιεστή το όνομά σου, Ελθέα του η βασιλεία σου, Γεννηθεί το θέλημά σου, Ω εν ουρανό και επί τη γη, Τον άτον ημών των επιούσιων δόσημε σήμερον, και άφεσι μεν τα Ιμών, ημών, ως και η μη σοφία μεν τις οφειλάτες ημών, και εμεί σε ενέγγιση φυρασμών, αλλά ρίσσε από του πονηρού. Ω της οριστικής Βεσιλία και η δύναμη σχεδόν η και το του του Κυρία, στους αιώνας των Αμήν! Την τον πυρασμό, μα και Σας είστε ημάτα, σε το δύναμε, ζάλης, Δόξα, και και Πνεύμα, φλόγα, τον τεράνδρο μείματα, αλλά είναι σε τραβάζεις, δεν δοξασμένος ή βαντοδύναμε, ήρως και ζαλής όσο σας μένει. Δοξα και Αγιο Πνεύματι, τι πλούσια τον πληρατιού, το χρέος της οχητής, σενα Η παντοδύναμη πυροσκεζάλη, ίσω όσα με τη νύχια, είχε στου αιώνα, στον αιώνα να μπει. Αρτέλε, άκρα δεσόσον η μα τι φρεσβείε σου, κινούσα πλάτα με ο ιό σου και θεού, ιγού. Και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και ΑΗ και ει του Το κύριου κύριου Δεϊθώμεν, Ιελέη Στου κύριου και Ιελέη και, και των του κύριου Δεϊθώμεν, η Στου κύριου των καρπών Στου κύριου Δεϊθώμεν, Ιελέη Στου κύριου κύριου της σωτηρίας Αυτόν του Κυρίου Δεϊθόμεν Κύριε Λέησο Πέρα από πάση δίψε ως οργείς κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν Κύριε Λέησο Αν διλαμβούς όσων ελαίσων και διαφύλαξων ημάς ο Θεός τη Συγχάρητη Κύριε Λέησο Η Παναγία Σαφράτου υπέρευλογι Βέρευλογι μάρες ενός της πλησσιμών Θεοτόχου και η Παρθενού Μαρίας μη μονεύσανται σε αυτούς και άλλοι και πάσαν την ζωή μόν. Χριστό του Θεό παραθώ ό,τι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησεις στο πατρί και το Υιό και το αγιοπνεύμα την Υιό, και εις τους αιώνας των αιώνων mm -hmm. Κύριο Θεός μου Αμήν Αγαθόν θα εξομολογήστε το Κύριο και ψάγει το όνομα That's we Υπότιτλοι AUTHORWAVE Και ως εν και ερπή εφαντο. Εφραντής έτεδι και ως και ερπή εφαντο. Προς Κορινθίους δεύτερα επιστολής πιστολίς το ανάγνωσμα. <συρίζει> Αδελφοί, Χριστός υπερπάντων απέθανε να οι μη και τη αυτή ζώση, αλλά το υπεραυτόν Αυτόν αποθανόντι και εγερθέντιν. Ωστε ειμείς από του νη, κατά σάρκα, είδε και γνώκαμεν κατά σάρκα Χριστόν, αλλά και τι Στέοι τη εμφυστόκενη φύση, τα αρχαία παρήλθαν. Η δούγια έχουνε κενά τα πάντα. Τα δε πάντα εκ του Θεού του καταλάξαν το σημάσαι αυτό δια Ιησού Χριστού και δόντω η την διακονία της καταλαγής όσο τι τι Θεός είναι Χριστό, κόσμον καταλάσσονε αυτό, μη λογιζόμενος αυτή στα παραδόματα αυτών. και θέμενος εν των λόγων της καταλάγης. Υπερ Χριστούν πρεσβεύομεν, ως του Θεού παρακαλούντος διημόν, δεόμεθα υπερ Χριστού, Καταλάγιτε το Θεό. Τον φαρμιγνόντα μαρτία η περιμόνα μαρτιαν επίσεν, η να εμείς γενόμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτο. Σίμονα και Αντρέα των αδελφών αυτού, βάλοντα σαν φίβλη, τη θαλάσσια ή σαν γαραλής, και είπε να φτύσω ίσου. Δε μου και πίσω η Και ναι, στε αλλοί ανθρώπων. Και φταίω στα δίκτυα αυτών, ή κολούθησαν αυτό. Και προβάσε και είθεν ο Λίγων, είθεν Ιάκωβον τον, του Ζεβεδέου και Ιωάννην των αδελφών αυτού, και αυτού εν το πλοίο καταρτίζοντα τα δίκτυα. Και ευθέωσε κάλεσαν αυτού, και αφέντε τον πατέρα αυτών των Ζεβεδέων, εν το πλοίο μετά των μισθωτών, απίλθον ο πίσω αυτού. Και ει πορεύονται ει και ευθέως τη Σάββαση τη Ελθόνια στην Συναγωγή νε δίδασκε, και, και ξεπλήσονται επί τη διδαχή αυτού. Είναι δάσκον αυτού ως σε εξουσία έχουν και ουχ, ω η δραματή. εξ όλη της και εξ της διαδίωσης μονή που λέει Κύριε Ελέησο των πατέρων ημών δεομεθάς σου και ελέησον κύριε Ελέησον ελεήσον υπάς ο Θεός κατά το μεγα ελαιό σου δεομεθάς σου και ελέησον κύριε κύριε ο πατρό πέχει από σκόπο ημώνι Θα υπονοιχού μόνο των ιερέων γυμνάχων και μοναχών. Και πάσα χριστό ημών αδερφότητο. Κυριαλέισα, κυριαλέισα, κυριαλέισα. τα μοναχής, και τη εχθριστό συνοδεία αυτή υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέστρων μαρτυρών των το του Θεού πάνω των ευσεβών και ορθοδόξων της Θεανόν, των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών, αφιωρητών της υγείας μονής ταύτης και του δούρου του Θεού αγγέλου υπέρ υγείας της σωτηρίας αυτού γελαίσον, γελαίσον γελαίσον έτη δεόμεθα υπέρ αντωνίου γεραίου και η ελεύθερη κυκλοφορία τη Ελλάδα και η η η και Anastasio, presbítero, Sofias, Marias, Κωνσταντίνου. que Constantino. Eleis-me, eleis-me, eleis-me. και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη αγεία μονή τ' αυτήν. και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το πατρί το Υιό το Αγίο Πνεύματι ιν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν <Η Λεύε> <Η Λεύε> <Η Λεύε> Σα μύτης των κατηχουμένων όσοι πιστοί έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμεν Κύριε Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη Κύριε Ελέησον όταν πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησις το πατρίκι το Υιό και, και το Άγιο Πνεύμα ατι ειν και αίγη στους αιώνας των αιώνων Αμήν με την του Κύριε Αναινέσω, Λεϊσό, Λεϊσό και διαφύλαξω, νυμάνσω Θεός τη χάρη τη, κυρία Ελένη Σωρή, το υποτοκράτο σου ανατεφυλατώμενη, το πατρίκε το ιό και το αγίο Πνεύματι, Νιγχαίει και ει ονας τον Αμή. Η κυριαρχία και και προσάγαγε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο. Και η χάνωσον εμά προσελκύνση δόρατε και θυσιακληματικά υπέρ και των λαού. Αγνοημάτων και καταξιώσον εμά σε Προγενέστε στη εκπρόσωπη τη θυσία νημών και επισκινώσει το πνεύμα τη χάρη, τόσο το αγαθό είναι και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα το λαό σου. διά των κρυμών του μονογενού σου, Ιου μεθού ευλογητό, Ι και αγαθό, Και ζω ποιο σου πνεύμα την νυμφιά, Και, και ει του αιώνα των αιώνων Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουπηθέντα, ομούσιον το Πατρίδι, τα πάντα εγένετο τον Δήμα στου ανθρώπους και δια ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκοφέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυροφένταται υπεριμόν επί επιποτίου πυλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερκόμενων μεταδόξης, κρίνεζόντας και νεκρού σου τη βασιλείας σου και στη τέλο, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν, το Εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν και Υιόν και Συνδοξαζόμενον, το Λανίσαν διά των Προφητών, εις Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν εκτισίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις προσδοκω αμαρτιών, νεκρων και ζωην νεκρόν και ζω Αμήν Στο μεν καλό Στο μεν μετά φόβου Πρόσχομεν την Αγία Αναφοράν εν ειρήνη Προσφεύει Και μετά το πλέον ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληψος, αϊόνος ον σύ και μονογενείς σου Ιώσκητο πνεύμασου το Άγιο, σύ εκ του μειώντως εις το ίναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσώντας, ανέστησας πάλι, και ου καπέστης πάντα ποιόν, εω εσιμάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες, στην Βασιλεία σου χαρίσω, την μπέλουσα υπέρ τούτου να πάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου ιό και το πνεύμα τη το Άγιο. Υπερπάντων γονίσμεν και ονοκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των Ισημά και γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία τάφτη. Είναι το χειρόνιμο δέξα στέκατηξίω σα. Έτσι η παρεστήκαση χιλιάδε και, και Τα χεροβί τα σεραφή μου εξαρτέλυγαν. Πολλοί με τάρσια φτερωτά. Των επινοίκιων ύμνων άδων και κραβότα και Τα σά εκ των σών, σύ προσφέρουμε κατά πάντα και δια πάντα. γυγματίου Όν χάρισε τις ακείες σουεκλυσίαές σε νιρίνη σών νι μονηγία μα κρόημε ρέβοντα και όρθο το μούντα το λόγων γυσή σανληθείία Η και ονέκατός κατα διάνειοι ανέχει και πάντων και πασών Και πά μασει μίνην ιστόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανοι μίν το πάδων και με γαλος πρέπέσων μάσ του πατρός και του Ιησού και του αγίου πνεύματος, νίν και αΐ και εις τους εώνας τον εώνον. Αμήν. Και στην ταυλέη του μεγάλου Θεού και στον τίνος ημών Ιησού Χριστού μετά πάντων ημών. Ο αστύριο τη αστύριο σμινευωδία πνευματική, αντικαταπέμψει μην την πιάν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματο. Δε ηθόμεν. κύριε Ελένη, στην ώρα τη πίστευση και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματο. Εθισάμενοι αυτού και, και πάσαν Και πάσα από την ζωή, μόνο χριστό του Θεό παραθόμεθα, συγγύρια. Θέσκω τα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικαιτεύομεν καταξίωσον ημάς με τα λαβήν, των σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της Ιεράς και πνευματικής Τραπέζης με τα ις αφής να μαρτυρού, ις ευχώρις την μεριμάτω, πνεύματος αγίου κοινωνία, ις βασιδίας ουρανών κυριονωμία, ις παρεσίαν την προσέ, μη ις κρίμα, μις ις κατακρίμα, και καταξίωσον ημάς θες τα παρεσίας, α κατακριτός τουλ μάνε πικαλίστεσε τον επουράνιον θεόν Πατέρα, και λέγει, Πατέρη μόνο εν της ουρανής, αγία, το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον, και άφησιμην τα οφιλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν της οφηλέτες ημών, και μίς εν έγισιμας εις αλλαρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η Βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νύμ και αή, και εις τους αιώνας Αμήν και, και το Πνεύμα Πάντα δημιουργήσα και το πλήσιο του ελέγχου σε ξου κόμμα. τα πάντα παραπαγόν. Αυτό δε στο τώρα λόγια Έπειτο υπό και κλικότητα σε αυτό το κεφαλάσου. και σα κύκματερα, το φοβερό Θεόσου δεσταντα προκείμενα πάση με αγαθό Κατά την εκά στο ιδιαίτερα χρήα, τη πλαίου τη σύμβολα, τη οδηγό ο των ψυχών και των Σοδάτων και και του με το Νιν και ΑΗ και ίσω αγόνα τον αιώνα πρόσχεχεχε Θεό που εξήγησε το κύρο σου και σου και δεν θα ιστοριάσει ο άνθρωπο Ατρίση. Καθήμενο και όδημη να ουράτω συνέονταξο στην κρατιά σου χειρή, μετάδονή το χράτο και το το και ο Θεός ιλάχσε το μαρτυρολόγιο και λεγει σόνη ο Θεός μου τα γιαν. και των δυνάμεων λογισμών ο καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέο Θεό, ο, ο τελώνη δικαιώσα και χανανέα ελεύσε. Και το λιστή παραδείσου πειλά ανοίξε, σαν εξώμου τα τη φιλανθρωπία σου. Και δέξαμε προσερχόμενο και από το μελόν σου στην πόρνη και την εμώρου. Η μεν γάρτου κρασπέδουσα ψαμέν γεφυρό την Ιεσυνέλαβε, ιδέτου σου σαχράδε πρόδα κρατήσασα. Τη λύση των αμαρτημάτων εικομίσετο, εγώ δε ο όλου σου το σώμα τολμών, δέξαστε, μη καταφλεχθεί. ἀλλά με ως και φωτισόν μου της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της εσπόρου τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός Ιης τους αιώνες τον αιώνων, αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι είσαι ο Χριστός, ο ο ελθόνι τον κόσμο να μορτολούσε όσων πρώτο σημείο εγώ. Έτσι ε, πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρηστο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέο με ούν λέει, με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν τα ενέργο τα εν και αγνία και αξίω όν με, με τα μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, η σάφιση και η ζωή νεώνιων Ιδού βαδίζω προ τη αν κοινωνία, πρεστοριέμι φλέξ με τη μετουσία. Πήργα ρηπάρχη τους αναξίους φλέγων, αλών κάθρων εκπάσει μη χιλίδο. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον, η εθεού κοινωνών με παράλαβε, Ουμίγαρ τη εχθρί σου το μυστήριον ύπο. Ου φίλη μας, ιδώσου, καθάπερο ιούδε, άλλο ολιστή, ομολογώσει. Μνίστητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρήξων άνθρωπε βλέπουν, άνθραξ γαρεστή του αναξίου φλέγουν. Θεού το σώμα και θείμαι και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δουν τρέφει ξένο. Έθιλξα με Χριστέ και ηλιώσω στο Θείο Σου αίρωτη, αλλά κατάφληξον πήρε ηρωτα σαμαρτία μου και μπλήση της τη ενσύτριφη καταξίω σου, Εν τα δύο σχεδόν μεγαλύτερο αγαθέ παρουσία σου. Εν τη λαμπρότηση των Αγίων σου πώ με ο αναξιος, Εάν γάρ τολμήσω συνεισέλθίνει στο νυμφόνο, χοιτών μελένχιο του ουκρέστη του γάμου, και δέσμεο εκβαλούμε υπό τον αγγέλλον, καθάρισον κύριε το ρήπορ τη ψυχή μου και σώσον ω φιλάνθρωπο. τα φιλάνθρωπε κύριε, σου χριστέο Θεός μου, μη ει κρίμα μου γέννητο τα για αυτά, δια το ανάξον είναι με. Αλησκάθαρση και αγιασμών ψυχήστηκε σώματο, και ει αραβόνα τη μελούση ζωή και, και βασιλεία. Εμει δε το προσκολάσει το Θεό, αγαθόν τί, τί το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού κοινωνόν με παράλαβε, ομίγαρ το μυστήριον, είπω, ου φίλη μα ση καθάπερο Ιούδας, αν ο Σωληστής ομολογώσει, μη είσαι Κύριεν τη βασιλεία σου. Λόγος περί και θείας χάρητος ευλόγησον, Πάτερ. Αμήν. Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν. Λέγει χαρακτηριστικά ο Λόγος του Θεού για να δείξει ότι η Θεία Χάρης και όλες οι δωρεές του ουρανού και όλες οι ευλογίες του Θεού προσφέρονται στους ταπεινούς, στους απλούς και πτωχούς το πνεύματι. Αυτοί μακαρίζονται από τον Κύριον. Αυτόν εστίνει η Βασιλεία των Ουρανών. Κάθε πρωί που αρχίζει η καινούργια μέρα έλεγε ένας Αγιορείτης Ερημίτης, ο η ιερομόναχος τείχων, ο Θεός ευλογεί όλη την κτήση με το ένα του χέρι, αλλά σαν βλέπει τα ταπεινόν άνθρωπο, τον ευλογεί με τα δύο του χέρια». Το να γνωρίζει κανείς το μέτρο της αδυναμίας Του, θεωρείται από τον Άγιο Ισάκ τον Σύρο, τελεία ταπεινοφροσύνη. Γι' αυτό ο άνθρωπος Αυτός πάντοτε κινείται σε ευχαριστία προς τον Κύριο και πλεονάζει διαρκώς τα Χαρίσματα. Στόμα που διαπαντός ευχαριστεί δέχεται ευλογία από το Θεό και καρδιά που παραμένει σε συνεχή εγγνωμοσύνη δέχεται πάντοτε την αύξηση της Θείας Χάριτος. Προηγείται της χάριτος η ταπείνωσης, όπως και του πειρασμού προηγείται στην ψυχή η ίησης. Αλλά από πού θα αρχίσει πραγματικά και πρακτικά ένας αγωνιστής χριστιανός την άσκηση της ταπεινοφροσύνης, Όλοι οι πατέρες λέγουν από τα μικρά και πρακτικά για να φτάσεις τα μεγάλα και θεωρητικά πράξεις θεωρίας επίβασης. Ρώτησε ένας αδελφό τον Αβάμα Τόη πέσει «Πες λόγο» και αυτός του είπε «Πήγαινε παρακάλεσε το Θεό να δώσει πένθος στην καρδιά σου και τα ταπείνωση». Και πρόσεχε πάντοτε τις αμαρτίες σου και μην κρίνεις τους άλλους, αλλά γίνε κάτω από όλους και κόψε την παρησία και κράτησε την γλώσσα και την κοιλιά σου. Και αν κάποιος μιλήσει για ένα οποιοδήποτε πράγμα, μη φιλονικήσεις με αυτόν, αλλά εάν καλός μιλάει, πες ναι, εάν δε κακώς, πες, συγνωρίζεις πόσο μιλείς. «Και μην πέφτεις εισέριδα μαζί Του για όσα ελάλησε. και κι αυτή είναι η ταπείνωσης. Όλα είναι ανοφελή χωρίς την ταπείνωση, και όλα είναι μια αρχή και ένα προήμιο για αυτή», λέει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. «Μη λοιπόν υπερηφανεύεται κανεί από τους αδελφούς κατά το εαυτού του», και προχωρεί την ίση κλεπτόμενος από την κακία, λέγοντας ότι εγώ απέκτησα ένα πνευματικό χάρισμα. Δεν αξίζει να ενθυμούνται και να σκέφτονται αυτά οι χριστιανοί, διότι τι κάνει ο Θεός αύριο, σε Εκείνον δεν γνωρίζεις. Ποιο είναι το τέλος Εκείνου και ποιο το δικό σου αγνοείς. Καθένας σα προσέχει τον εαυτό του, εξετάζοντας τη συνείδησή του πάντοτε, και α δοκιμάζει το έργο της καρδιάς του, δηλαδή ποια σπουδή και αγώνα έχει ο νους του για τον Θεό. Και αποβλέποντας τον τέλειο σκοπό της ελευθερίας και της απαθίας και της καταπάυσεως, αστρέχει τρέχει και ακαταπάυστος, και α μη θέλει να πληροφορείται αν έχει κανένα χάρισμα ή δικαίωμα». Κάθε αρετή απογυμνωμένη από την ταπείνωση και ενδεδημένη την ίση και την κενοδοξία είναι ανώφελη και ματέα. Γι' αυτό σημειώνει ο Άγιος Μακάριος «Ας μην ξεθαρεύει της για τι καλοσύνε του και για τις αρετές του». Το κακό είναι πολύμορφο και μόνο όποιος πεινάει πνευματικά, πενθεί και κλαίει τελωνικά... Έχει χάρη στην καρδιά Του. Καλό πράγμα είναι η νηστεία, καλό πράγμα η αγρυπνία, καλό η άσκηση και η φιλοξενία, αλλά αυτά πάντως είναι μια αρχή και ένα προήμιο για τη θεοφιλή ζωή. Ώστε λοιπόν είναι ανόητο να στηριζόμεθα πάνω σε αυτά. Εδώ σημειώσουμε την επιγραμματική φράση των πατέρων. Χάρις μετά χάριν ονομαζέται η μετάνια η δευτέρα χάρις διότι μετάνια είναι η δευτέρα αναγέννησης από τον θεό με τη μετάνια δεχόμεθα το χάρισμα του αραβόνος που δεχθήκαμε από την πίστη μετάνια είναι η θύρα του Ελέου που είναι ανοιχτή σε αυτούς που την επιδιώκουν Διαμέσου της θύρας ερχόμεθα προς το θείον έλεος, και έξω από την είσοδο αυτή δεν θα βρούμε έλεος. Διότι όλοι αμάρτησαν κατά τη Θεία Γραφή και παίρνουν δικαίωση δωρεάν με τη χάρη Του. Το δε Θεό ημών, δόξα, τιμή και κράτος εις τους στον των αιώνων. Αμήν. Αμήν. αμήν. αμήν. Proser <laughs> thete. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Και, δυνάμει, και μην καταλήψει μάσο ελπίζοντα επίση ειρήνη τον κόσμο σου δόρηση, τι εκκλησίε σου, τι ιερεύσει, τι άρχου σου το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα αδόσα γαθί και παν δόρημα τέλειον άνω θεμεστή καταβαίνουν του πατρό των φώτων και σου δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν να το Πατρή το Υιό και το Άγιο Πνεύμα Τιν και Άιν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίοντε τελειωμένων, τας ψυχαστων του Ρωσούς να άποψον, φυλάτων να φτάσεις στην μακαρία ζωη την πάρασήλ άνθρωπε. στην κατάπαυσή σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, και τα ψυχάς των δούλων σου, ο μόνο υπάρχει σαν χάνατος. Δόξα βατρή και Υιώ και, και Αγίος Συμφωνώ καταβάσει άδειε και τα ζωή να στον στο περιμένο. και τα ξεχθά στον κόσμο σώτερα όσο και η καιρασου έωλεσμα στο νέο να μην ή μόνη μήκαιρα φρόντι ω ή συγχωρηθεί μετάς ψυχάς τον δούλος σου. Κύριε Λέησο, κατά το νέο έλεγε όσο δε μεθάς και λέισον. Κύριε Λέησο, κύριε, λέισο, κύριε λέισο. Λέισο, θα υπέρα πάψε και μακαρίας των ψυχών, των κεκκυμένων δούλων του Θεού, των μακαριών κτητώρων της Αγίας Μουνής Τάφτης, Αντωνίου, Πρεσβυτέρου, Γαβριήλ, Ιωάσα, Φιερομονάχου, Κυριακής, Ιλαρίας, Εφραξίας και Χριστοφόρας, Τόνου Αζουσών, Καλιόπης, Πρεσβυτέρας και Τον Δούνον του Θεούν, Αναστασίου, Ιεραίος, Σοφίας, Μαρίας, Χρυσούρας και Κωνσταντίνου και πάντων των νεμονθέντων εν τη Πατέρων, μητέρων και αδελφών ημών και υπέρ τους αυτής, αυτοίς, Πάγκλη με ένυμα οικούσιονται και ακούσιον. Κύριε λέεισον, κύριε λέεισον, Όπως Κύριος ο Θεός τα άξιτα ψυχάς σε Αυτόν ένθα οι δικοί αναπαύονται. Κύριε λέεισον, κύριε λέεισον, κύριε λέεισον. Θεώ τον Βασιλία του Μουρανού και άφεσον τον Αυτόν αμαρτιόν, φοράς το θανάτο. Βασιλίκη Θεωρημόνη τη όμεθα, Ωραία σου, κύριε, κύριε Ιηθώμε, και αγαπηθούμε. Γελέη, ωραία. Ο Θεό των νευμάτων και πάση αλπώσε, των θάνατων καταπατήσαστε, των δε διάβολων καταργήσαστε. Και ζωήν τον κόσμο σου δορυσσάμενο. Αυτό κυριανάπαυσον. Τα ψυχάστρωμα ακαίων κτητών τη αγία μονή Αντωνίου Πρεσβητέου Γαβρίλ Ιωάσα Φιερομονάχου Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας και Χριστοφόρας των Μοναζουσών Καλλιόπης Πρεσβητέρας, τον βούνων Αναστασίου Ιερέως, Σοφίας, Μαρίας, Χρυσούλας, Κωνσταντίνου και πάντων των μνημονευθέντων εν τη πατέρων, μητέρων και αδελφών ημών, και αυτά σεν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψήξος, ἐνθα απέδρα, πάσα οδύνη, λύπη και σεν Πάνα Παν το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπο Θεός συγχώρησον, ότι ου και εστιν άνθρωπος ως ζήσετε και ουχ αμαρτήσει. σιγαρ μόνος, Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχει η δικαιοσύνη Σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος Σου αλήθεια, του Κυρίου Δεηθόμενου. Yes. Σότηση, η Ανάσταση στη ζωή και η μακαρία ανάπαυσης των κυκειμένων δούλων Σου, των μακαρίων κτητών της Αγίας Μονής Τάφτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Αυρίλη Ιωάσα, Φιερομονάχρο, Κυριακής ιλαρία Εφραξίας και χριστοφόρα των Μοναζουσών, Καλιόπης Πρεσβυτέρας, των δούλων σου Αναστασίου Ιερέως, Σοφίας Μαρίας Χρυσούλα Κωνσταντίνου και πάντων των μονευθέντων, εν τη Προθέση, Πατέρων, Μητέρων και αδελφών Χριστέ ο Θεός ημών και την δόξη να απέντουμε, σιν το Ανάρχος και το Παναγίου και Αγαθώ και Ζώπιος σου Πνεύματι, ειν και στου των αιώνων. Aeonia Eonia imimi Imon, Achimon Kariksi, and και αγείο πνεύμα τη καινικία ή και ίσω όλα στο νέο να Κύριε κύρια ελέσιο, κύριε Ελέσον, κυρία Ελέσον, Θεός τόκου και η Παρθαίνουν Μαρία, θεία δυνάμει του Τιμίου και του οποίου προστασίε των, Παμυγείς, των και Γαβρίου και φασών Αίλων Ασωμάτων, η του τη μία δόξου του προδρόμου και βαμπιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφίμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων και μετέρων ημών, των Αγίων Πατρόσιμων Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεου, το Χρυσοστό μου, την Θεία Μισθαγωγέννη, που ταλέσαινε, των Αγίων Πατρόσιμων Νικολάου, τη του Προστάτου και πολλού ημών. Νεκτάριου Πενταπόλους του Θαματουργού Αντωνίου του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός του Καθηγητού της Ερήμου και του Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατονακίου του Ιωσίου του Ιησυχαστού Νικοδήμου του Αγιορείτου της Αγίας Ενώξου Οσίου Μάρτυρος Αναστασίας της Ρωμαίας των Αγίων Κυρικιών Θεοφατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Μάρ και Σιμεών του Νεμάνια, του Κεκτήτορα τη Μονή Χιλανταρίου, τον Άγιον εντό των Απροστόρων Ακύλα και Πρισχύλη, των Μαθητών του Αποστόλου Παύλου και των Αγγεί Πατρό Σιμών Ευλογίου, αρχιεπισκόπου Αλεξανδρία. Όντι μοιραμμούν του Δευλογού σε και πάντω των Αγίων, ελεύθε και σώσε εμά, ω αγαθό και φιλάνθρωπο και δεύτερο Θεό. Διεφόρου Αγίων Πατέρων Ιβών, κυριαί Θεό θελέησον και θεώσουν οι μας διαγέτειας του φυράς μα. μας. Ε πάντε τυχήσεις με τους Υιές, των ζωποιών μυστικών δορυμάτων, εινήσων ευθείς ευχαρίζεις μέγα και τάν θερμός και η ψυχή εις Θεολέγε. Δόξασαι ο Θεός, η ο Θεός, η <Δελαιο> ο Θεός. Ευχαριστώσαι Κύριε ο Θεός μου, τι καπώσουμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνώνουμε γεννέσεις των Αγίας Μάτους, ο σα. Ευχαριστώ σου τη μέτανον άξονα, με λαβήν των αχράντου και βορανίων δωρεών κατεξίω σα. Άλλα δέσποτα φιλάνθρωποι, οριμών αποθανώνεται και αναστά. Η χαριστάμενο σημείο τα φρικτά ταύτα και η σου μυστήρια. Επιβεβαιωσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δόζει ανέθετα αυτά, καμία ισία συμψυχήστηκε σώματο. Ισα αποτροπή παντό εναντίον, ει φωτισμό των αθαλμών τη καρδία μου. Η συρρυντα των ψυχικών δυνάμεων, στι πίσει να κατέχει την εισαγάπην υπόκλητων, στι πισμωνή ψοφία, περιπείλει τον εντολό σου, τη προσέγινη της τία σου χάρητο και τη Βασιλεία στο κύωση, είναι εντογιασμό ο διαφόρμα του κλατόμενο τη Σισχάρτα, και μικέτε με αυτό αλλά η μετέρωδε πό και βερτιέ, και ούτονου τη δεβείο πάρ σε επαφή ζωή να Ένθω τον ορταζόν τον ο κατάπαυστος και η απέναντος ηδονή, τον καθαρόν του προσώπου του κάλωστο άρυτον. Ζήγαλοι τόντος εφετών και ανέκπρασες φροσμή των αγαπώντων σε χριστέο ο Θεός ημών και σε έμνη πάνσα εκτίστου σε αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ Θεό Θεός βασιλεύτων αιώνων και δημιουργέτων απάντων, ευχαριστώσαι επάνσινης παρέσιμοι αγαθείς και επί τη μεταλλήψη των αγράτων και ζωποιώσου μυσ Δε με όσο αγαθέ και φιλάνθρωπε, έφυλαξόν από τη σκέπη σου και την σου σκιά, και δόρισε μέχρι καθαρό συνειδή, μέχρι σ' εσχάτισμα να επαξίω μετέχει των αγιασμών, σου εισάκουσε και η ζωή νεώνιων. Σύχαρι, ο άρτο τη ζωή, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών, και σι την δόξα να πέμπουμε, το πατρίκι το αγίο πνεύμα τη νίκη θα ή και στου αιώνε να ο δούστροφι μη σάρκα είναι φουσίω, Ο πυρ υπάρχουν και φλέγουν αναξίου, Μην την καταφλέξιμη πλαστούριέ μου, Μάλλον διέλεπρο μελό μου συνθέσει, Ισπάντα αρμόσει νεφρούση καρδίαν. Φλέξοντα κάρτα στων ολοπτεσμάτων, ψυχήν κάθαρων αγίασοντα φρένα, Τα σιγνία στύριξον αστέι σάμα, Ενσθήσον φώτισον απλή πεντάδα. Όλο με τόσο σώσοι καθίλωσον φόβο, Α ή σκέφε φρούλητε και φυλατέμε, Εκπαντό έργου και λόγου υποφθόρου. Άγριζε και κάθαρε και ρύθμιζέμε, κάγινε συνέτηση για με, δείξομε σ' κίνο κίνημα πνεύματο μόνον και μυγγέλη σκίνημα τη Αμαρτία, η νασονίκων εισόδου κοινωνία, ω πει με φεύγει πάσχα χούρο πανπάθο, πρέσβει φέρο οι πάντε υγειασμένου, τα σταξιαρχία των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου του οφού Αποστόλου. Προστίδε σύν άνθρωπο, αγνινή μητέρα, όντα λιτά έσπιαχνε δέξιο και φωτό που πέδω τον έργο σε λάμπριν. Σίγαροι πάρτη αγιασμό και μόνο σημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη. Ισύπρε πόντω του Θεό και δεσπότη. Δόξαν άκουδε πέμω μεν καθημέραν. Σώμασο το άογιου κυρίου, χρίζε ο Θεό σημών. Γένει μη ζωήν νεόνιον και το έμασο το τίμιον εισάφουση αμαρτιών. Γένει Γέννητο δέμο ευχαριστή άκου τη χαράν, εγίαν και εφροσήν, και τη φοβερά του λέξει σου, αξίωσα με των αμαρτωλών, στην εκδεξιόν τη ει δόξη, πρεσβείε παναχάντου σου και πάντου σου τον αγίο να μην. Παναγία δέσπου να και το φως κοτισμένη ψυχής, η ελπίση σκέπη τα φυγή παραμυθία το αγαλία, σύ, ότι ανάξιο, το του αγαλείωμά μου, ευχαριστώ σου τη αξίω άσκον ανάξιον, κοινωνών γενέσε του αχράντου σώματο και το τιμήω αίματο του Ιού αλλά την κούσσα των λιθινών φω, φω τη όγουν του νεοτού οφθαλμού τη καρδία, η την πηγή τη αθνασία χιίστα, αζωοπή σώμε των τεθανατωμένων τη αμαρτία, ή το ελείμονο στεούφιλε πυλαχνοσμήτη, ελέη με και δώου κατάνξη τριβίων την καρδία μου, και ταπίνωση εν, εν τη διανύμασή μου, και ανάφυση χμολωσία των λογισμών μου, και αξίω σώμε χρατελευταία μου αναπνοή, ακατακρίθω υποδέχηση των αχράντων των αγιασμών. Ιησιάς μυσυχείστε και σώματος, και παράσουμε δάκρυα μετανοίας εξομολογήσεως, ίστο για δοξάρισε πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Ότι ευλογημένη και εδοξασμένη υπάρχει στους αιώνες, αμήν. Άγιος Θεός Άγιο, ο Θάνατος μας ο Θεός Άγιος χειρό, Άγιος ο Θάνατος ελείψονη μας ο Θεός Άγιος Υιρός, Άγιος ο μας Δόξα Πατρική Υιό και ο Πνεύματι και ην και ο ήγες σε ώνες ον αμήν Παναγία τριας μας θηρίλαση της αμαρτίας σμών βéspra si Άγια, επίσκεψη και σε τη ασθενεία ημών είναι και εντόνωματό σου, κυριαλέσαιων, κυριαλέσαιων, κυριαλέσαιων. Δόξα πατρική ή όχι, γεωπνεύμα τη και αή και, και, και στου αιώνα των αιώνα να μην. Πάτερη ημών είναι τη όνομά σου, όλα τη βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου στην τον και με Τον των και, άχυση, μήτλω, πριν, μετά, ημός, και εμείς, αφίε, με κι εμείς εναίγησι μας, πειρασμόν όλο αρρήσι μας από το πονηρού όλοι. Αμήν, ή το σου, καθάπερ Χρισσός εκλάμψης αχάρις, την οικουμένη νεφώτισεν. Αφυλαργυρία στο κόσμο του, σαυρούσαν απέθετο, το ύψος ημίτις ταπεινοχροσύνης επέδειξε. Αλλά στι λόγεις παιδεύων, Πάτρε Ιωάννη Χρισσόστομε, πρέσβε το λόγο Χριστό το Θεό, σοφήνε τα σιχάς εκ των ονών δέξω την θείαν χάριν και διατωσούν χιλέον πάντα διδάσκης προς κοινήν εν τριάδη των ένα Θεών, Ιωάννη Χρυσός μου, που μακάρις Θεόσιε, επαξίως εφημούμεν σε, υπάρξει γαρθυγητής σου στη Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, ότι Τριάδη παρεστός ολόφωτος με των Επρονοίων τάξεων, και το έρθωο μελόδιμας στην αυτές την Αφωνόν Μιχαήλ, και την ηχ μη πάφτει πρεσβεύουν, υπερβάλλουν τον ημών. Κύριε Λέσιον, κύριε Λέσιον, κύριε και κύριε δόξα πατρική, ηόκια, η οπνεύματη, και η νύχια στου αιώνα των Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξοτέραν στην Κρήτη του να διαφθόρω στο του Εκούσαν, την όντω Δόξα Πατρική, όχι και να τη και των ελληνοτολικών και των και των οποίων και των ελληνικών σταθμών και των οποίων και των θεία πάνω αυτού του γεύματος λέει σαν καθώς και κάτω στους διακονία. μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Φιλίου.